για αυτό που εμένα με, με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση είναι αν θα έχουν όφελος κοινωνικό κάποια ειτονίχιδες επιχειρηματίες Η διαπλοκή τέλειωσε Ναι, ναι, ναι, ε, τελείωσε, τελείωσε Νέα ρεαλιστή και πραγματιστή, έχω γίνει. Μπράβο! Περισσότερο από όσο ήμουν πριν. Δεν έχω χάσει όμω ούτε το στόχο ούτε τι αξίε μου. Διότι αυτό που εμένα με, με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση είναι αν θα έχουν όφελο κοινωνικό κάποιοι αετονίχηδε επιχειρηματίε οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έχουν πάρα πολύ μεγάλα α, ε, ποσά στο εξωτερικό, αλλά πτωχεύουν με τη μία με την άλλη τη επιχειρήση του. Το αυτό πάμε. με ενδιαφέρει. Καλό, καλός, πολύ καλό τον ενδιαφέρει, γιατί είναι και το μόνο που πάει καλά. Ε, σε αυτή τη χώρα οι Αιτονίχηδε προχωράνε, προοδεύουν, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με όλου του υπόλοιπου. Τώρα, ποιοι είναι Αιτονίχηδε, μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση, αλλά λίγο πολύ, όταν λέμε Αιτονίχηδε, ο νου πάει σε καμιά πενταριά άτομα, οπότε διαλέγεται από αυτού και παίρνετε. Η έγνοια του είναι αυτή. Δεν το είχε πει έτσι. Εμεί το είχαμε φτιάξει για να φανεί ότι το λέει έτσι, αλλά το πράττει έτσι, όπω το έπραξαν και οι Είναι ένα αμώνυμο. Μια μόνιμη κατάσταση σε αυτόν τον τόπο να ευνοούνται οι αετονίχητε από τι κυβερνήσει, τι οποίε τι εκλέγουμε για να ευνοηθούν οι μία-αετονίχητε. Αλλά τελικά ευνοούνται πάντα οι αετονίχητε, με κάθε κυβέρνηση και πάντα με την εκλογή-επιλογή του ελληνικού λαού. Ανεβαίνει στη ΔΕΘ. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργό. Το επόμενο θα πάει ο μελλοντικό Πρωθυπουργό, να το δούμε και αυτό, Κυριάκο Μτζοτάκη. Έχει ξανανεύει στην Θεσσαλονίκη, ο Αλέξη Τσίπρα, μάλλον την έχει σημαδέψει και τη ΔΕΘ και τη Θεσσαλονίκη και όλους τους άλλους με κάτι ταξίματα στη Θεσσαλονίκη δεν θα σταθούμε, δεν θα θυμηθούμε τα ταξίματα το έχουμε κάνει όλο αυτό τον 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην κυβέρνηση πάρα πολλές φορές απλά θα μείνουμε σε ένα ε, σχετικό απόσπασμα από μια ΔΕΘ νομίζω ήταν το 2014 όταν είχε ερωτηθεί και είχε απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, όταν κάθεστε πολλές φορές μόνος σας και σκέφτεστε τις υποσχέσεις που δίνετε στον ελληνικό λαό περνάει ποτέ από το μυαλό σας ο φόβος μήπως καταλήξετε να γίνεται η επανάληψη της ιστορίας που ζήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το Λεφτά Υπάρχουν Απολύτως όχι, διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε Δεν τάζουμε λαγού με πετραχίλια. <Κι> Απολύτως όχι, διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Απολύτως όχι. Διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. 3 στα 3. Απολύτως όχι. Έχει ισχύσει. Ε, θα τα εκπληρώσουμε, αυτό και αν έχει ισχύσει. Εμείς δεν τάζουμε, με πετραχίλια. Νομίζω και σε αυτό. Συμφωνούμε όλοι ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν η πιο ωραία απάντηση που έχει δοθεί ποτέ. Νομίζω αυτό. αυτή η απάντηση συμπυκνώνει τη μέχρι τώρα πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα στα δημόσια πράγματα της χώρας. Αυτά τα έλεγε το 2014. Ξεκινήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Θεσμικά έτσι πρέπει. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο προθυπουργό, αν το ζήσουμε και αυτό. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης έδωσε χτες βράδυ συνέντευξη, ε, μίλησε για την ε, ε, φοροδιαφυγή, όχι όχι ακριβώς για τη φοροδιαφυγή, μίλησε για την ανέχεια που και ο ίδιος βιώνει λόγω των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΝΕΛ. Θεωρώ μια φορολογική μεταρρύθμιση απολύτως κρίσιμη για να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η οικονομία, διότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι φορολογικοί συντελεστές δεν μπορεί οι πολίτες πια να τους πληρώσουν. Ένα στους δύο πολίτες σήμερα έχω στην εφορία. Εγώ φοροδιαφεύγω συνειδητά και α έρθει το κράτος να με πιάσει διότι δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Εγώ φοροδιαφεύγω συνειδητά και α έρθει το κράτο να με πιάσει γιατί δεν αντέχω. Το με Σπαράγωγο ψυχή είναι λογικό. Μικρό το μαγαζί, το μαγαζάκι που έχει. Ο ίδιο δεν είναι και τόσο καλό. Είναι και η κατάσταση που είναι μπάχαλο. Λογικό να μην περνάει καλά και αυτό. Χρωστάει όπου μπορεί. Φοροδιαφεύγει για να μπορέσει να τη βγάλει καθαρή και δεν αντέχει. Ακούσατε πώ ακριβώ το είπε ο Κυριάκο. Μίλησε και για τα γραφεία τα καινούργια και για τη Β' Αθήνα και για τα λαϊκά προάστια της Αθήνα. Άλλωστε γι' αυτό μετακόμισε εκεί η Νέα Δημοκρατία. Στο Μοσχάτο είναι τα νέα της γραφεία, αν δεν το έχετε καταλάβει. Στην οδό Πυραιός, άμα ακούτε Πυραιός", γιατί οι δημοσιογράφοι πάντα βάζουμε μπροστά τη διεύθυνση του κομματικού γραφείου και λέμε ας πούμε η σιγκρού λέει όταν τα γραφεία ήταν στη Συγκρού. Η Ριγίλης λέει όταν τα γραφεία ήταν στη Ριγίλης. Τώρα που είναι στην Οδό Πειραιός λένε οι δημοσιογράφοι η Πειραιός λέει με ένα νους μου πάει στην τράπεζα Πειραιός αλλά δεν έχει σημασία θα ξέρετε ότι είναι η Οδός Πειραιός ή βάλτε ό,τι θέλετε δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έχει πάει εκεί τα γραφεία και ερωτηθεί σχετικά από τον Ε, Αλέξη, μάλλον δεν ρωτήθηκε σχετικά για τα γραφεία, ρωτήθηκε για κάτι άλλο αλλά το πιάσε και θέλει να δείξει ότι είναι λαϊκό και η λαϊκότητα ενός ηγέτη αποδεικνύεται από το τι βλέπει από το παραθύρο του Είμαι ένας βουλευτής εκλεγμένος με σταυρό, πολλές φορές πρώτος στη Β' Αθηνών Και πρώτος στις δυτικές συνοικίες της Β' Αθηνών. Το παιδί του λαού! Εδώ πέρα από το γραφείο το οποίο βρισκόμαστε και νέα μας γραφεία στο Μοσχάτο η θέα μου είναι στη δυτική Αθήνα. Μπράβο! Και αυτή η δυτική Αθήνα η οποία σήμερα πάσχει και υποφέρει εγώ την έχω γυρίσει και την έχω περπατήσει πόρτα-πόρτα. Εγώ, εγώ την έχω γυρίσει και την έχω περπατήσει πόρτα-πόρτα. Don't leave me Mrs Merkel <śpies my own> από το γραφείο του οποίο βρισκόμαστε τα καινούρα γραφεία στο Μοσχάτο η θέα μου είναι στην Δυτική Αθήνα οπότε αυτό και μόνο είναι αρκετό για να αποδείξει ότι είναι ένας φιλολαϊκός ηγέτης βλέπει κάθε μέρα από το παράθυρό του τη Δυτική Αθήνα ενώ οι προηγούμενοι δεν έβλεπαν τη Δυτική Αθήνα βλέπαν την Καλυθέα, ότι Καλιθέα είναι και πιο πάνω από το Μοσχάτο, οπότε Έγινε ποιοτική διαφορά στο πως η νέα δημοκρατία αντιλαμβάνεται τη φτώχεια, την ανέχεια και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει το μνημόνιο που και η νέα δημοκρατία το έχει ψηφίσει και θα το ξαναψηφίσει οπότε χρειαστεί που θα χρειαστεί, να είστε σίγουροι γιατί αυτά δεν τελειώνουν έτσι απλά. Έρχεται ο πικραμένο, ο χωρισμένος, Ακολουθεί ποιο είναι ο πικραμένο και ποιο είναι ο χωρισμένο. δεν ξέρουμε. Χωρισμένο σίγουρο είναι ο Σταύρο Θεωράκη, γιατί με τη φόφη δεν τα βρήκαν, χωρίσανε και κρίμα μια άλλη μια, άλλη μια ευκαιρία. Για τον τόπο χάθηκε το να βρίσκονταν όλοι κεντροαριστερά. Ποιοι είναι εκεί μέσα πάρα πολύ, να βρίσκονταν όλοι μαζί για να προσφέρουν και αυτοί στον τόπο. Ο Σταύρο όμω δεν είναι απλά κεντρό, κεντρό από το αριστερά, είναι η αριστερή φράξια. Σε όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί μίλησε για την παιδεία και θα καταλάβετε τώρα πω ο ίδιο ανήκει σε ένα πολύ αριστερό κομμάτι τη κέντροαριστερά. Της κέντρο αλλά είναι... το θέμα τη παιδεία, η παραδείγματη. Έτσι. Δεν θα βγούμε ποτέ από την κρίση αν δεν αλλάξει η οπτική μα απέναντι στην παιδεία. Αν δεν mm. δημιουργήσουμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι ένα ολόκληρο σχέδιο. Μη, μη, μη φάμε αυτή τη κουβέντα ναι, ναι. σήμερα. Ναι, ναι, αλλά φιλάζαμε, το θέμα, είναι... θέμα τη παιδεία, η παραδείγματη. Έτσι δείχνει ποιος είναι εξυγχρονιστής και μεταρρυθμιστής στη χώρα. Ή είσαι του Μάη του 68 να το πω, ε, που λέει... Αν ε, εσύ εσύ εσύ εσύ αφήστε α. όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Ή είσαι με το μάο απευθύνουμε στο φίλο που λέει κόψτε όλα τα λουλούδια. <σοκλή> είσαι <σοκλή> του Μάη του 68... Το ΜΑΟ το θυμήθηκε γιατί έχουμε νομίζω σήμερα την επέτειο του θανάτου του. Mm -hmm. Ναι, Πολύ σωστά, έτσι ακριβώ είναι η επέτειο θανάτου του 1976 για το ΜΑΟ. Καλά έκανε και τον θυμήθηκε. Σήμερα το πρωί βγήκε στο πρωινάδικο του Sky Ο Σταύρος Τοντοράκη, όπω κα καταλάβαμε από τη διοίκησή του, ε, κατηγορεί όσου ανήκουν στη λογική ΜΑΟ, κόψε τα λουλούδια, αλλά είναι του ΜΑΗ το 68 ο ίδιο. Αφήστε τα λουλούδια να ανθίσουν, οπότε έτσι. Ε, γι' αυτό έχει η μεγάλη ρήξη. Η φόφη είναι λίγο πιο συντηρητική, είναι αριστερή, είναι σωσιαλίστρια. Στο Πασό κανίκη αλλήμο. Το έχουμε ζει στο Πασό, ξέρουμε τι ακριβώ πρεσβεύει, αλλά ο Σταύρος ερχόταν από πολύ αριστερέ θέσει και γι' αυτό δεν έγινε η περίφημη συμφωνία, γάμος, σύζευξη. Αλλά παρόλα αυτά. Ελπίζουμε ότι κάτι καλό θα γίνει αλλιώ. αν δεν ενωθεί κέντρο αριστερά, έρχεται ο Κυριάκο και μα αναλύει τι ακριβώ κυβέρνηση θα φτιάξει. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι το πολιτικό προνόμιο του το πρωθυπουργού και έτσι πρέπει να είναι, θα είναι μια κυβέρνηση του Ργλου. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση του Ργλου. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Η πολιτική νομιμοποίηση που ζητάω είναι σαφή. Έρχομαι να κάνω τουρλού. Μ' αρέσει που ξέρει και καλωτρό. Καλωσορίζει ακόμα. Μπορεί ο καιρό να μην το πολυθυμίζει. Δεν έχει σημασία. Καλοκαίρι είναι το τουρλού, νομίζω. Είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό. Αλλά υπάρχει και σε άλλε εκδοχέ. Οπότε πολύ καλά πράττει ο Κυριάκο. Έχει όραμα για τον τόπο, για την κυβέρνησή του. Νομίζω κάτι σχετικό. Ο ελληνικό λαό δεν έχει επιλέξει με κριτήρια μαγειρικά αν του τεθεί το ζήτημα του ελληνικού λαού προθήμως θα τρέξει και αυτή τη φορά να διαλέξει το καλύτερο φαγητό όπως κατά καιρούς έχει διαλέξει καλύτερο πρωθυπουργό, καλύτερη λύση, καλύτερο μνημόνιο το έχει κάνει και αυτό ο ελληνικός λαός μην το ξεχνάμε οπότε γιατί όχι τουρλού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει δίκαιο να ο κρατήσει γιατί ακούγαν πριν το οχητικό που λέει ότι από το παράθυρό του στα γραφεία τα καινούργια βλέπει τη Δυτική Αθήνα και θυμίζει εδώ Γιώργος ότι βλέπει Γιώργος Παπαδόπουλος όλας, ότι βλέπει τη Λαχαναγόρα απέναντι είναι η Λαχαναγόρα οπότε μπορεί να ξεσηκώσει διάφορα από εκεί κάτι χρήσιμο συμβαίνει στη Λαχαναγόρα Και χρηστικό να ξεσηκώσει κάτι πολύ καλό για τι μεταρρυθμίσει. Όταν ακούω αυτή τη λέξη, διάφορα δημιουργούνται. Συνειρμοί δηλαδή, για τι μεταρρυθμίσεις που και ο Κυριάκο, 200 χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτου, 6 χρόνια μετά το μνημόνιο, 40 τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, θέλει να κάνει. Γιατί Ευρώπη. να σα τα δώσουν όμω εσά οι ξένοι, οι οποίοι δεν τα έδωσαν ούτε στην κυβέρνηση Σαμαρά, δεν φαίνεται να δίνουν στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, εσεί τι διαφορετικό θα φέρετε, Εγώ θα κάνω μεταρρυθμίσει. Δεν παχεί λαχείς θα τις κάνω όχι γιατί είναι στο μνημόνιο γιατί τις πιστεύω. <Το> Εμπορεύονται να κάνεις όλοι γων με τα ρυθμίσεις. Η <Το> κάνεις με τα ρυθμίσεις ή δεν κάνεις με τα ρυθμίσεις. <Το> δεν εγώ δε φιλοδοξώ να είμαι ένας ακόμα προσυπούργος. Ένα κρίκο ακόμα στην αλυσίδα των μνημονιακών πρωθυπουργών. Εγώ θέλω να βάλω τη χώρα τα μνημόνια. Και μπορώ να το κάνω. Συζητάμε και ακούμε τον Κυριάκο να λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργό. Και να λέει ότι θα είναι καλό πρωθυπουργό. Και να λέει ότι θα μα βγάλει και από τα μνημόνια. Έχουμε φτάσει τόσο χαμηλά, ναι. Δεν γίνεται όμω, πρέπει να το ζήσουμε και αυτό από ό,τι φαίνεται. Όχι ότι είμαστε ψηλά, όχι ότι έχουμε φτάσει και ψηλά. Στα χαμηλά είμαστε, με επιλογέ πολύ συγκεκριμένε. Εδώ είναι ελληνοφρένεια πάντως διότι 208-200 όπως κάθε μέρα από το Real 1 με 2. Ο διευθυντής εκπομπή σας περιμένει στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό για να δεχτεί τις παρατηρήσεις τις προτάσεις σας ή οτιδήποτε άλλο έχετε να καταθέσετε. Ο Αποστόλης, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19.6.50 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr Ο Μάριος Κάγης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο τελευταία μέρα της πρώτης εβδομάδας της σεζόν της καινούργια που ξεκινά έτσι όπως ξεκινάει με μια αναμπομπούλα και μια αναστάτωση στα μέσα ενημέρωσης Τουρλου. του... Τουρλου. Τουρλού. Τουρλού, όπως είναι ο Κυριάκο, έτσι λοιπόν και η γενικότερη κατάσταση. Τουρλού ήταν και η γενικότερη κατάσταση τα τελευταία κυρίω χρόνια, απλά τώρα έρχεται με επιβεβαίωση μελλοντικού υποψήφιου πρωθυπουργού, δεν ξέρουμε αν θα είναι, μακάρι να είναι, γιατί τον έχει ανάγκη ο τόπος, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει και αυτό στη δική του φραγίδα, στην αποτυχία του τόπου και κυρίως του λαού. Αφού κάναμε τις συστάσεις, να θυμηθούμε και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, να θυμηθούμε την περσινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ επειδή ανεβαίνει και φέτος. Πέρυσι να θυμίσουμε η ΔΕΘ είχε γίνει σε προεκλογική περίοδο, πηγαίναμε για εκλογές και Είχε γίνει μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου που δεν θα έφερνε με τίποτα και θα ήταν τάλα μεσημέρι που θα το σκίζανε το προηγούμενο μνημόνιο. Και η Μέρκελ ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα δεχόταν να κάνει αυτό που θέλει η ίδια, αλλά αυτά που θέλει ο Αλέξη Τσίπρας Και ότι αυτή η Βουλή δεν θα ψήφιζε με τίποτα μνημόνιο, γιατί το μνημόνιο είναι καταστροφή. Και η αριστερά με την ιδεολογία που έχει ποτέ δεν θα έφερνε μνημόνιο. Πέρυσι λοιπόν στη ΔΕΘ είχαμε και μνημόνιο, είχε το τρίτο. Λίγε μέρε μετά θα το ενέκρινε και ο ελληνικό. Λαό, κάπου εκεί λοιπόν μάθαμε τον ορισμό της λέξης συμβιβασμό και τον ορισμό της λέξης ασυμβιβαστός. Αναρωτιέμαι αλήθεια, ποιος τα κατάφερνε κάτι καλύτερο εκείνη στις δύσκολε στιγμές. Και είναι ένα ερώτημα αυτό. Εμείς είχαμε το στένος, συγκρουστήκαμε, κάναμε ένα συμβιβασμό, γιατί βάλαμε τις ανάγκες της πατρίδας πάνω ακόμα και από το ίδιο μας το κόμμα, κάναμε ένα συμβιβασμό, αλλά δεν είμαστε εμείς συμβιβασμένοι. Κάναμε ένα συμβιβασμό, αλλά δεν είμαστε εμείς συμβιβασμένοι. Μπράβο! <στονική> εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. ξεκαθαρίσω στον κύριο Βέτα ότι εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ Η διαπλοκή τέλειωσε Ε, ε τελείωσε, ε, τελείωσε.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 Τον ρωτάει η δημοσιογράφος, αν κάθεστε και σκέφτεστε. Μου θυμήθηκα την Παπαρίζου και στο πρώτο τραγούδι που είχε πάρει τρίτη θέση γυροβίζων που ξεκινούσε και έλεγε Κάθισα και σκέφτηκα με του Αντικ. Το θυμόσαστε. Πολύ παλιά ιστορία. Να έρθουμε όμω πιο, νομίζω, 2001, κάτι τέτοιο. Να έρθουμε πρόπερση, πρόπερση όπου όταν ο Αλέξη Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Πριν καθίσει και σκεφτεί, καταργούσε το ΤΑΙΠΕΔ. Στο πλαίσιο τη τιτάνια προσπάθεια για αποκατάσταση των συντάξεων. Και για διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων η κυβέρνηση μας θα προσπαθήσει να βρει νέους πόρους αποδίδοντας τα ασφα... ασφαλιστικά ταμεία κομμάτια της δημόσιας περιουσίας η οποία αυτή τη στιγμή είτε λιμνάζει είτε απειλείται στο Ταϊπέδ, το οποίο και φυσικά εμείς θα καταργήσουμε <Και> Είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει για να διορθωθεί το έγκλημα του PSI που κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Και να μπούμε στον δρόμο σταδιακής αποκατάσταση των συντάξεων. Όλα έγιναν όμως όλα. Η πρόταση που μόλις προηγήθηκε δια φωνής στόματος Αλέξη Τσίπρα με έχει γίνει ισχύει το ζούμε όλοι καθημερινά. Καλησπέρα. Πρέπει Καλησπέρα. να παραδεχτείτε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια μεταρρύθμιση. Μόνο μία. Έκανε μια σίγουρη, έδωσε κάρτα στου ανέργου να πάνε να το με κάρτα. Έχει κάρτα. Εγώ δεν έχω κάρτα. Οι εξαθλειωμένοι όλοι έχουν κάρτα πλέον. Και εσά και για εσά είπε ο Κατρούγκαλο. Τι τον έκανε, τον άκουσα εγώ την Νικολάου. Λέει, έχουμε υπόψη λέει και για αυτού που θα κλείσουν από τα κανένα να σα δώσει κάρτα. Λέει. Πρώτα σε εξαθλειώνω, σε ξευτελίζω και μετά σου δίνω κάρτα ανεργία. Να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 Έλαβε πολύ. Αποστώ, Αποστόλη. συγνώμη και έδαδο. Oh, εντάξει, επειδή δεν ήξερε, για αυτό το διορθώνο. Τι και στην κατάλαβα, ότι από τη μαλλία και από την μιζέρια και αυτό απ και από τον κόσμο, το έχει ξαναδεί δυσκείε του από παπάδε του θα μα βγει. Αντί να πάει το ψυχολόγο παπάδε πάλι είναι ένα μα, θέμα. Από τη βλαμί εδώ τη βρισκόκα που σου μίλα τώρα πριν. Τι και... να κάνει ο κόσμο παιδί που μπορεί από το να το γυρίσει τη χρυσή αυγή πείστε με του τράγου. Είμαι του τράγου η χρυσή αυγή, δεν υπάρχει. Άλλη λύση. Βέβαια σε ένα βαθμό είπαινασμό. Αυτό που λέω τέλο πάντων, βλέπει ποια λύση εσύ? Πού να Μήκο, πάει παιδί μου; μήπως λέω, μήπως λέω, να να μας σώσει, Θα Ένα θα νέο και Γιατί όχι; Αισθανόμουν μειονεκτικά σαν αριστερό. Α, ενώ τώρα το... μιονεκτικά α πούμε. Ναι, είχα Εφτάρχη, τον Ελεφθέρη Πενιζέλο. Η δεξιά είχε έναν Εφτάρχη, τον Κωσέκο Καραμαλή. Τώρα παίξα κι εγώ Εφτάρχη, τον Αλέξη Τσίπρα. Α, α, το ακούω, το, το ακούω με μια σχετική ευθυμία, ο... να ξέρει. Το... Να μιλάμε κι δύο όμω, δεν μ' αρέσει να καβαλάμε. Ναι. Πρέπει να μπει μια τάξη τώρα ραδιφωνικό τοπίο. Φίλε όλο και χειρότερα, εντάξει, δεν... Υπάρχει σωτήρια. Υπάρχει σωτήρια. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε πάτω. Αν τον πάτο θα αναγεννηθούμε τα γνωστά πίπες, ξέρεις. Κλασικά. Άντε, καλό Καλό διαβατήριο. Έλα, για. Να εξηγήσω στον κόσμο γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι απλά να το καταλάβει. Ταξιτζήρικε. Λοιπόν, λέγανε για το μαϊντανό ότι είχε 50 δραχμές Και σε μία μέρα έφτασε 170 δραχμές ε, Έφτασε στα 50 λεπτά, δηλαδή 170 δραχμέ. Τα 120 ευρώ τα επιπλέον του μαϊντανού έπρεπε να δανειστεί για να αγοράσει το μαϊντανό. Γι' αυτό πάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο μαϊντανό φταίει. Εντάξει, όχι μόνο ο μαϊντανό που τρώμε. Και κάποια μεϊντανή στα κανάλια. Μωρέ, τρώμε και άχυρο εμεί όλα μαζί. Το άχυρο θα το πληρώσω ποτέ, θα σουρθεί δωρεάν ενσυχείς. Uh... <sweak> Εδώ μα που έστε λίγο παράδειγμα, είπατε δύο μήνε και τον Πολύγου. Ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε και δεν μα λένε διάφορου Σαλίτε του Δοσύλλου να πούμε, τίποτα κατρούκαλο τον άλλο που ψήφισό το άριχτα πράγματα. Βάλτε κάτι καλό ρε γάμο αυτό. Δεν έχουμε κάτι καλό, δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν έχουμε κάτι καλό. Ποιο είναι καλό για να σου βάλω καλό. Ο κατρούκαλο είναι ότι καλύτερο έχω αυτή τη νύφταση. Το κομμουνιστή το κατύκαλο. Ναι. Το επόμενο είναι φυλαμουράρι με να σου βάλω. Δεν δεν δηλαδή σηματά. είναι οκ okay με κατρούκαλο. Φωνεύσουμε κατρούκαλο γιατί μετά έρχονται τα χειρότερα. Μπορώ να σου βάλω νίκο παπά ζωρίζει το πράγμα. Όμα oh Κατάλαβε. Να εκτιμά τον κατρούκαλο που σου βάζω. Όχι, μάλλον κανέναν καλύτερα, ρε μου το. Με το καραγκιόζει και λάβει καλύτερα. Ε, καλά. Και η κοπρολαλιά έχει τα ωριά τη, είπαμε. <laughs> Δικιά μα κυβέρνηση, δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση τουρλού. Τουρλού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι ότι περιμένουμε τίποτα διαφορετικό. Τουρλού ηγέτες. ηγέτε, τουρλού κυβερνήσει, τουρλού λύσει. Τουρλού όλα. Λέει εδώ ένας κούντος, ένας ακροατής. Α, ο Κροατής. Ο το 14 έδινε ένα σωρό υποσχέση τη ΔΕΘ μόνο που από τότε μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει και τρεις εκλογικές διαδικασίες. Ο κόσμος ήξερε τη ψήφιση και ξαναψήφιση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Τα λέμε σήμερα σε 7 μουμούς, συγκέντρωση του πάμε στην Ομόνια. Κάντε μια αναφορά. Στη συγκέντρωση. Αυτή είναι η αναφορά. Έχει σήμερα συγκέντρωση. Σε φεραίρα το πάμε στην Ομόνια, η πρώτη της τηλεοπτικής σεζόν. Ξεκινάμε έτσι και αλλιώ όλη αυτή τη βδομάδα. Η προσυγκεντρώση για την κινητοποίηση τη Αθήνα στην πλατεία Βάθη, Κάνικο Εθνική Αντίσταση, το Δημαρχείο είναι αυτό, και πλατεία Καραϊσκάκη. Το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αύριο στι 10 Σεπτέμβρη, του πάμε, στι 6 το απόγευμα, στην πλατεία Αριστοτέλου, όπω επίση θα γίνουν. Και άλλε συγκεντρώσει στη Θεσσαλονίκη αύριο το απόγευμα. Υπάρχει και μια σχετική ταλαιπωρία στην Αθήνα σήμερα. Λόγω των ηγετών έχουν έρθει. Βλέπω εκεί το Ζάπιο, του υποδέχεται ο το Αλέξη Τσίπρας Είναι η Σύνοδο του Νότου. Κάπω ακούγεται άμα το πεις γρήγορα αυτά, επειδή είναι η Γενική που τελειώνει σε Ου. Ε, είναι η Σύνοδο του Νότου, έτσι έχει ονομαστεί. Είναι οι υποταγμένοι ηγέτες που ψάχνουν λόγο ύπαρξη και προσπαθούν να διατυπώσουν ψήγματα διαφωνία στην πολιτική του Βερολίνου σε μια σύνοδο που γίνεται με την έγκριση του Βερολίνου. Αυτό το θέατρο το παρακολουθούμε σήμερα στο Ζάπιο, στην Αθήνα. Ε, ο, το Ποτάμι είναι ένα νέο κόμμα, κίνημα θα γινότανε, θα σάρωνε τα πάντα, παρόλα αυτά είναι έτοιμο να διαλυθεί. Είναι πολύ απλό αυτό που λέμε και δεν το λέμε μόνο εμείς, ναι. το λένε όλοι οι σύμμαχοί μας στο κέντρο. Συμμαχοί σας από την άλλη πλευρά, ναι, και το όχι το Πασόκ. Όχι, όχι, εννοώ και άνθρωποι... Από το κέντρο, το έχουν εκφράσει με συνεντεύξει του Κύριε Διαμαντοπούλου, κ. Σοχοίδη, οι οικολόγοι, οι oh, φιλελεύθεροι. Σωστά. Τι λέμε λοιπόν, Αν έχουμε ανάγκη από ένα μεγάλο κίνημα του κέντρου, που εμεί λέμε ότι έχουμε, πάμε λοιπόν να εκλέξουμε έναν αρχηγό, να καταργήσουμε τα κόμματα. Το νεαρό ποτάμι θυσιάζεται και λέει να καταργηθεί. Ρίξε μου μια ασφαλιάρα δυνατή. Γιατί έρχεγε, <Ρίξε> Γιατί συγκινήθηκαμε από. Το νεαρό ποτάμι θυσιάζεται και λέει να καταργηθεί, αλλά για να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. <Ρίξε> Το νεαρό ποτάμι έχει καταργηθεί από τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς η επισφράγηση θα έρθει αν έρθει με όλη αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια να ενταχθούν κάπου αλλού γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν. Οι μισοί έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, κανένα δύο επίσημα οι άλλοι ακολουθούν, ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη και δεν υπάρχει πια λόγος, νόημα να στηρίζει το συγκεκριμένο σχήμα σε αυτή την όλοι πάνε στον Κούλη, στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος χθε μιλώντας στον Αλέξη Παπαχελά έκανε ένα ωραίο, δεν ήταν ακριβώς σαρδάμ ήτανε, είπε λάθος μια λέξη αντί να πει αναξιόπιστη είπε αξιόπιστη Η χώρα μπορεί να διεκδικήσει από την Ευρώπη κάτι καλύτερο και στο χρέος και στο πρωτογενέ πλεόνασμα το θεωρώ απολύτως επιβεβλημένο Την επόμενη μέρα. Μετά το 18 να υπάρχει μείωση των στόχων πρωτογενού πλονάσματο, εμεί τι συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση, Την καθυστέρηση στι μεταρρυθμίσει, τι παλινοδίε του κάθε κύριου Σπύργτζη ή του κάθε κύριου Μπαλτά, ο οποίο υπονομεύει τι ιδιωτικοποίησει που πρέπει να γίνουν, τα πισωγυρίσματα στην παιδεία. Με αυτά τα μυαλά, φοβάμαι ότι η χώρα γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστη. <ΣΣΣ> Με αυτά τα μυαλά, φοβάμαι ότι η χώρα γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστη. Αναξιόπιστη θέλει να πει, αλλά δεν πειράζει. Οι μεγάλοι ηγέτες τα κάνουν αυτά. Άλλωστε στην Ελλάδα όσο πιο πολλό λάθη κάνει κανείς, είτε στην πράξη είτε στα λόγια, τόσο πιο πολλές πιθανότητε έχει να γίνει πρωθυπουργός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναυράκια, Ναυράκια. Καθόλου. Καθόλου νευράκια. Ναι, σε τσατίζουν αυτέ εκεί με τα βαπίσια και τα... του σατανάδε και δεν την πληρώνουμε εμεί. Ποιο θα την πληρώνει αυτέ? Αυτέ είναι του Θεού. Δεν μπορώ να τι σπάσω πάνω σε γυναίκε του Θεού. Ο... Εσύ η άθρηση. Το άθρο που καθίει και το γουρούνι, λέγε. Επειδή στη διεθνή έξεση Θεσσαλονίκη γίνεται μια μεγάλη τρολιά. Ε, βέβαια η έξεση από τρολιά. Εκτό από αυτό, η Αττικό Μετρό εξέτει ένα βαγόνι από το μετρό τη Αθήνα για να δείξει στου Θεσσαλονίκη πώ θα είναι το μετρό. Το ιδέα. Αυτό είναι μεγάλη τρολιά όντω. Πώ θα είναι yeah. το μετρό πότε. Όταν. Και... Άμα. Όχι ρε σύ, αυτά τα new entries δεν γίνεται. Τα πληρώνετε για να παίρνουν λεφτά, δεν γίνεται. Φτιάχτι, φτιάχτι. Και σε αυτή τη νέα θεούσα και αυτόν τον γερμανόν τουρκοβουλό. Νεολουκά, που... θέλω να τη λέμε νεολουκά. Τον ψεκασμό. Η νεολουκά και αυτό ο τελευταίο με του ψεκασμού, α πούμε. Αυτό με του ψεκασμού που θεωρεί ότι μα κυβερνάνε και οι Πακιστανοί κιόλα. Και δεν μα είπε και τι ψήφισε. Καζάκι μάλλον θα ψήφισε. Καζάκι. <laughs> Δεν γίνεται νιου έντρι, αποκλείδεται το στήνις Δεν το στήνω παιδί μου, είναι νέα ταλέντα που ξεπετώνται Δηλαδή πως ήρθω κάποια στιγμή και νομίζαμε δεν θα έχουμε ψωμί και Έχουνε βγει δεκάδες Έτσι ξεπετιόντε κι Έτσι κι και, αυτοί. <Δεν> και, και ράδι, Είναι μουτσούν εφωμένοι δεν υπάρχει <Δεν> Θα περάσουν το σεζόν με Μακάρι, μακάρι να ξαναπάρουμε. Έλα, μνημόιο για πάντα, το άλλαξα λοιπόν. Ωραίος, ωραίος. Μνημώνιο για πάντα. Να λέμε κάτι ρεαλιστικό. Κατα... Το μνημόνιο θα είναι για πάντα. Η ελληνοφρέμια δεν ξέρω θα μαθάνε για πάντα, το τώρα... μνημόνιο το ξέρει. Τώρα αρέσει. Μ αρέσει. θα αρέσει. Αρέσει. Τα λέω σωστά που λέει καλέφα Τα πάντα όλα. Ε λοιπόν, άκου τώρα, σε πήρα για να σε καταγείω εγώ. Ναι, δε, Δεν έχω πρόβλημα. δεν έχω με καταγγελίε. Έστω πολύ, ε, πολύ, ε, πολύ ε, ναι. Ναι. να σε μοντάρω να στέλνουν. Αλλομφένια αφού. Ακουλά, άκου, άκου τώρα, άκουγα ελληνοφένεια τώρα. Και πήρε ένα άνθρωπο και ακούωταν η μου. Και λέσει είχα μίωσε γιατί ακούω αυτό το μάτι καινούριο σε μένα. Σε καταγέλων λοιπόν. Τι <νιώστα> λέει όμω ο άνθρωπο αυτό. Εγώ λέει ότι δεν τον αντέχω. Αυτό λέει τον αντέχω. Οπότε ο κόσμο είναι μαζί μου. Είναι κατά. Είναι κατά σου. Αυτό το ελληνοφρένεια και το μνημόνιο τώρα που θα λέω για πάντα έμεινε στην ιστορία. Δράση, θα διάλογο θα Εσύ είσαι μνημονιακός λοιπόν. Είσαι δάκτυλο προ εμένα. Κόλο δάκτυλο για την ακρίβεια. Είναι <φίγκερ> ο, ο Κολφίνγκερ το λεγόμενο. Έχω κάνει Τζέιμι Όχι τυχαία, δεν είναι μαγική. Μου αχού καλέα Αποστόλη. Αχού αμ. Αποστόλησε Ξέρω που είσαι οποστόλης Αποστόλάκι μου να είστε καλά Καλά άκουσα προλίγο Επειδή είναι απόλυτο αυτή η κόρη μου Τι μου κάνει, τι μου κάνει Τι mm -hmm. σου το... κάνει, εμένα δεν μου κάνει αυτό που πρέπει να μου κάνει Αυτό μωρέ αυτό, αχ νο... Αχ Για να... χελιδόνη μου που λέμε Εγώ είμαι, αχ Του. Αυτά που ακούω και μου φέρετε σε καλή. Απόστολε. Εθίλιο, φιλιά. Να είστε γυριά. Να είστε πολύ καλά. Λέ... Τι να σα πω, Είμαι. τα όλα. Νομίζω καλυφθήκαμε. Oh, Εγώ και για πολιτικού oh. λόγου έχω καλυφθεί. Θα σα ξαναπάρω. Ναι. Να, να ξαναπάρει. Να είστε πάντα. Μη και σε... δεν. Ενώ η Σύνοδο του Νότου, ε, του νότα τα 9 μέρα, συνεχίζεται κανονικά στο. Στο Ζάπιο, ε, βλέπω εκεί πλάνα. Έχουν έρθει ηγέτε, ο Αλέξη Τσίπρα μεγάλε στιγμέ και βλέπω και το σιπεράκι τη ΕΡΤ. Αυτό που γράφουμε από κάτω, στην Αθήνα, ηγέτε του Ευρωπαϊκού Νότου σε αναζήτηση κοινή γραμμή πριν από τη σύνοδο κορυφή που έγινε στην Πρατισλάβα και θα είναι η πρώτη μετά τον Brexit κτλ. κτλ. Αυτό μου αρέσει, σε αναζήτηση κοινή γραμμή. Όλοι αυτοί αναζητούν κοινή γραμμή, αλλά τελικά θα κάνουν την κοινή γραμμή τη Μέρκελ. Είναι ένα θέμα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει για να επιβεβαιώσουν όλη την ύπαρξή του. Εδώ τελειώσαμε. Παραγγελιέ οι πρώτε αυτή τη σεζόν. Μα πάνε στο μαγκαζίνο στο... στι 2 με τον Γιάννη Παπαδόπουλου. Γεια σα. Γεια σου, Τέλη. Αποστόλη. Ένα αποστόλη μου. Καλή προσαρμογή. Ό, Δεν έχω ανάγκη. Άγορα τώρα το Λεβέντι αυτό που έλεγε Θέλω να πιάσει δουλειά. Πώ το λέει, αύριο. Κάνε την Παρασκευή μία παραγγελία, να βάλει μίξη δρακουμένα από στρομφάκι και κάνα φρίλερ έτσι να γουστάρουμε. Δεν αντέχω άλλο, ψυψυνέλ.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 Υπάρχει και μια παραγγελία. με τα κανάλια που είναι επίκαιρο. Α το Λοιπόν, Έλα τώρα. Έλα τώρα. Θα τον κι εγώ. Να σα πω κάτι Έχετε κάτι ερωτικό επάνω σας Έλα τώρα, τώρα. Ε, Έλλη, Έλα. Θα γυρίσεις από εδώ <laughs> Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούρια Και εγώ ξέρετε πώς σας α, παρακολουθώ και σας ταυμάζω Έλα τώρα, τώρα, τώρα Μείνατε πίσω Δεν μ', δε μ αφήνω να ολοκληρώσω <χει> Εγώ κοιτάξτε Ότι δεν είναι φυσιολογικό δεν το κάνω Καλώ ήρθε, καλό χειμώνα, να περάσατε καλά. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ανοίγουν τα σχολεία, την πλάκα που είχε κάνει, με τη διαματοπούλου, με τα βιβλία. Και αντί για τα βιβλία που είχαν το πρωτογραφικό υλικό. Το δόκτωρ Πιούτσα θέλει. Μπράβο, ακριβώ. Έχετε καλέσει το Υπουργείο Παιδεία. Είστε σε γραμμή προτεραιότητα. Παρακαλώ, περιμένετε. Ναι, γεια σα. Μα ακούτε, δεν ξέρω σε ενημέρωσε κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρη Βενιέρη λέγω, είμαι δάσκαλο του 2ου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 Για πετε μου, τι διακρίσει από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούρτε. Έγραφε απ' ιστορία. Ανοίξαμε τις κούρτε με τα DVD και είναι δύο-τρία σε μια κούτα δύο-τρία DVD που είναι τσόντε. <σκοίλυ> και βλέπουμε. Dr. P. Ούτσα. <σκοίλυ> προ... Ναι, προφέσορ Κάπα Αύλα. Μέχρι πέντε είναι σχέση. Κυρία Μαριάνα, μπες Τι είναι αυτά. Πώ δεν τα μοιράσαμε και στα παιδιά. Θα δεν ξέρω τι θα κάνουνε. εγώ πήρα να σα προλάβω. Είπα και στην κοπέλα του. Εγώ εντάξει, επειδή είμαι και μέλο φίλο του Πασό και Πασόκια, νιώθω την ανάγκη να προλάβω το διευθυντή. Μπα και Δεν πρέπει τον το κρατήσει. Το ρίγανι το για να γίνει έλεγχο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ δεν σαμποτάζει. Ποιο να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει. Έκαλα, είναι πολύ που θέλουν το κακό. Δυστυχώς. Να είναι προβοκάτσια, λέτε. Και τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατό, τι είναι. Είναι δυνατό να είναι λάθο αυτό. Η α να είναι. ποιος να έχει κάνει να το τώρα, δεν να ξέρω να δεν κάνει. ξέρω Ναι. Είναι... Για να δίνουμε λίγο τα τι στοιχεία σας. Να... Τι να κάνω Δημήτρη Βενιέρη λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό κερατσινείο. Μισό Πείτε και στην ναι. κυρία Υπουργό Άνα... Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι, πείτε μου. είναι σας... πολύ σοβαρό. Θα τα τώρα γιατί να Να τα κρατήσω θα... κάπου στην άκρη. Στην άκρη. Πώς θα θα το θα προλάβω διευτή. το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνει Μετά θα έχει επιπτώσει ο Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσει αν κάνει τέτοιο Άμα έρθει το κανάλι εκεί πέρα, εμεί θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί εμεί κινδυνεύουμε να πέσουμε. Αυτό δεν τον νοιάζει. Βούτυρο, ο ψωμί του είναι. Όχι. Ενημερώσατε... Θα του πείτε ότι ενημερώθηκε η Υπουργό και θα έχει επιπτώσει αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία. Γιατί αυτό είναι σίγουρα υλικό πέστε το του για να τρομάξει. Να το πω έτσι, Βεβαίω. πέστε το του να... για να τρομάξει ότι αν κάνει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 Και στο τέλος θα βάλεις το ξυλούρι, το που Αφιερωμένο να πούμε στους κανόλιδες που μας κυβερνάνε Που δεν έχουν ντροπή, που δεν έχουν ηθική Που δεν έχουν αρχές και αξίες Όλα στο βομό του κλίματος Για τους που λιμένους Όλοι δεν χαλάμε Με πετρές και κοτρώνια Τους πετροβολάμε Να σου πω: Θέλω μια παραγγελία. Θέλω να βάλει αυτό το παρολόγο με την Αργυρία, η περίοδο τη Χρυσή, αυτό τι έλεγε εκεί, του Χριστού κτλ. Και, και να την μπλέξει με το διάλογο που έχει ο Ζήκο των Κακομήρας, με τον υποτίθεται πεθερό του, Το λέει και η Σωτήρη με εσύ γιορτάζει, λέει το Σωτήρο με τα σέσκουλα, τα σπανάκια κτλ. Και, και στο τέλο ο Ζήκος καταλήγει με την προσευχή. Εδώ σε μείνει σήμερα κτλ. Η Ελλάδα θα σηκώσει το κεφάλι, θα απελευθερωθεί και θα απελευθερώσει στη συνέχεια και όλου του λαού τη από εκείνου οι οποίοι. Ε,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 Μέσα στη χαρούμενη αυτή μέρα... να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί «ζήτω το έθνο». <Ρι> η οποία λέει όταν το φίδι εξαπάτησε την Εύα, λέει «έχθρα θέλω θέση αναμέσω σου και αναμέσω του σπέρματό σου και το σπέρματο της γενεκός. Εσύς κυρι σωτήρ μου γιορτάζετε τις ίδιες ε! Ο «του σωτήρω». Του σωτήρως, ναι, γιατί η σωτήρα είναι θελικό γένος. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το <Ρι> σιδερέα, θες έσκολα, θες πανάκια όλα αυτά. Τα <Ρι> Εσύ θα του κεντίσει την πτέρνα, αυτό θα σου συντρίψει την διαβαλή. Βοηθειά μας δηλαδή, δηλαδή διευκόν, τωρα, <Ρι> Χριστάω λέει και σόσουν η μάσαμε. Οι εχτώφεω καταγόμενοι όπω και αλεύονται αυτοί, είτε δραχωνιανοί λέγονται είτε μερικά είτε δεν ξέρω πω λέγονται, θα συντριφθούν διότι είναι αυτή η προφετήρια. Κατάλαβε χρυσή. Κατάλαβα. Καλυφώ γιατί δεν κατάλαβε εγώ και χρυσή μου. Θα ήθελα την παρασκευή. Εκείνο σχετικό που θα πετάξει εσείτε το 14 για το μετρό τη Θεσσαλονίκη. Που έκανε σε σύντομη χαρακτηγό και μπε μέσα στον Κόφο Φράπε στο χέρι και τέτοια. Επόμενη στάση, Αγία, Αγία, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Νομαρχία. Attention please πηλειόμενη σκάλα και ανελκυστήρι μπρος. Elevator. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ. Βάλε το χέρι μέσα να φύγουμε. Και πιάνει το ρατάρ. Πάμε. Επόμενη στάση. <κυρίζει> με άπο. Πουγάτσα με σκαλί, Του γρού μπροστά. Βρόνος ανώδου στην επιφάνεια. 17 λεπτά. μαλάκα. <κυρίζει> Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Μισό, μισό, να γυρνάει κλαραγκιά, Επόμενη στάση, τούμπα. Next station, τούμπ. Ναι. Καλώ ήρθατε. Ναι. Ναι, καλά. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ρίξε. Ανεστόπουλος, βάλτε να πιούμε. Φεύγει η μας μαζί με τη ζωή μας. Γεια μας. Έτσι πάνε αυτά, έλα, γιάν. Τα όνειρα που βυζάξαμε με καρδιάς μας το αίμα Πέταξαν και χαθήκανε μες στη ζωή στο ρεμά. Μα τα χαμερί παντοτινά. Αυτά στρα θα ζητούμε. Βάλτε να πιούμε. Βάλτε να πιούμε. Μένα να σβήσανε, το τώρα δεν θα μείνει. Τροφή των χείρων έγιναν κι πιο λευκή μας κρίνει, μα ταχαπρέπει τους νεκρούς αιώνια να θρυνούμε. Μας, στο μόλο μας προσμένει. Έλατε οι ταξιδιάρυδες να πιούμε συναχμένοι στο περιγιάρυτο φεδρό να σκλέντω τραγούδουμε.